ογδό μάθημα. Δεν κάθεστε εδώ δεξιά μου, κύριε Ηλιόπουλε; Θα πάρετε λίγη σούπα αυγολέμονο; Μάλιστα, ευχαριστώ. Μ αρέσει πολύ αυτή η ελληνική σούπα. Δεν κάθεστε εδώ δεξιά μου, κύριε Ηλιόπουλε;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 Πόλεις της Ευρώπης. Και πώς σας φαίνεται η πρωτεύουσά μας; Είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Ευρώπης. Θα πάρετε βέβαια ακόμα λίγο κοτόπουλο; Ναι, ευχαριστώ. Είναι πολύ νόστιμο. Λιώνει στο στόμα. Θα πάρετε βέβαια ακόμα λίγο κοτόπουλο. Ναι, ευχαριστώ. Είναι πολύ νόστιμο. Λιώνει στο στόμα. Θα πάρετε ένα κομμάτι μπακλαβά. «Μάλιστα, ευχαριστώ. Φαίνεται πετυχημένος. Και δεν αμφιβάλλω πως και η γεύση του θα είναι έκτακτη». «Θα πάρετε ένα κομμάτι μπακλαβά». Μάλιστα, ευχαριστώ. Φαίνεται πετυχημένος. Και δεν αμφιβάλλω πως και η γεύση του θα είναι έκτακτη. Πώς σας φαίνεται η ελληνική μαγειρική? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πώς σας φαίνεται η ελληνική μαγειρική? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν πάμε τώρα στη σάλα να πιούμε τον καφέ μας. Πολύ, μάλιστα. Δεν πάμε τώρα στη σάλα να πιούμε τον καφέ μας. Πολύ, μάλιστα. Πώς τον πίνετε, βαρύ γλυκό ή μέτριο. Μέτριο. Πώς τον πίνετε, βαρύ γλυκό ή μέτριο? Μέτριο.